Το mm. πρόβλημα, κυρία Μέγα, είναι κυρίως στο ότι καμία προσπάθεια στη Ρόδο δεν πρόκειται ποτέ να αποδώσει. Όσο πρέπει να περάσει από τον Μπέλεκη, από αυτό, από την προκρούστιο κλίνη, της μουρμούρας. Δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να σταματήσει αυτό το μυρολόι. Πρέπει να σταματήσει αυτή η απίστευτη μιζέρια. Η απίστευτη μιζέρια. Και επιτέλου, όποιο βγαίνει πια να μιλάει, να μιλάει τεκμηριωμένα. Ε, να μιλάει τεκμηριωμένα. Δεν μπορεί να διαμορφώνεις αντιλήψεις δεν μπορείς να διαμορφώνει κοινή γνώμη ή με κλάματα ή με μουρμούρε ή με ανοησίε. Δεν γίνεται πια αυτό το πράγμα. Γίνεται δουλειά, ναι ή όχι. Γίνεται λάθο δουλειά. Δεν μπορεί να γίνεται λάθο δουλειά. Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, σας έλεγα πριν για την ψηφιακή προβολή, να. εγώ δέχομαι να έρθει κάποιος να μου πει, το δέχομαι, αλλά δεν έρχεται να το κάνει αυτό. Αντιθέτως, εισπράττω την απέραντη ηρωνία. Εάν αυτοί που δουλεύουνε γυρίσουνε, το γυρίσουνε και αυτή την ηρωνία, τι θα γίνει, το σκέφτεστε. Το σκέφτεστε. Λοιπόν, το υποψιάζομαι. Βλέπω ότι υπάρχουν κόντρε γενικώ ανάμεσα δε δε δε δε στους... όσου. Όχι... όχι, το είναι. λέτε κι εσεί. Οι αφήξει των δύο τελευταίων μηνών στα αεροδρόμια τη Ροδού δείχνουν πολύ μεγάλη αβίαση. Τα στοιχεία του. το λένε και οι Δεν το, δε το, το λέω εγώ. Τις... Τα στοιχεία τη. Ακριβώ. Δεν ξέρω τι δεν το λέτε εσείς. Είναι αντικειμενικό αυτό που λέτε. Αληθέ. Αληθέ τα λέτε. Τα στοιχεία δείχνουν έχει 7% άνοδο Λοιπόν. 8% είχαμε τον Ιούνιο και Αγκριβώς. αναμένεται ανάλογη Αγκριβώς. αύξηση και τον Ιούλιο. Λοιπόν, εγώ δεν δέχομαι, εγώ δεν δέχομαι σήμερα από φορεί που έχουν δημόσιο λόγο και διαμορφώνουν και στέλνουν προσκλήσει στην κοινωνία και λένε Άντε να μιλήσουμε. να κάνουν και ταυτόχρονα και το ερώτημα: Πού πάνε, ρε παιδιά, οι τουρίστε.